Στίχη 18 έως 20. Προτρέπει τον Τιμόθεο να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα. 18. Τα την παραγγελία σου εμπιστεύομαι και σου αναθέτω να την φυλάξει ακριβώς τέκνον, Τιμόθεε, σύμφωνα με τα προφητείας που ελέγχθησαν δια σε και με οδήγησαν να σε εκλέξω συνεργάτη μου. Σου παραγγέλω δηλαδή τώρα, παρακινούμενος από τα προφητείας αυτά, να στρατεύεσαι την καλήν στρατείαν, 19, γεμάτος πίστην και με συνείδησην που να μαρτυρεί αγαθά και να είναι ελευθέρα από κάθε τύψη. Μερικοί απόθησαν και κατέπνιξαν τη συνειδήσεως τα στύψης και διαμαρτυρίας της, δι' αυτό δε κατέληξαν εις ναυάγιον της πίστεώστον. 20. Από αυτούς είναι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους απέκοψα από την εκκλησία και του παρέδοκα εις το σατανάν και έλαβα το μέτρον αυτό για να σοφρονιστούν με την παιδαγωγία αυτήν και να μην διδάσκουν βλάσφημα.